η ριε εσάκουσον ότι σε την σου ίσακουσον μεν τη, τη δικαιώσιν σου και μείς ελεθής μετά του δούλου σου ότι ούδη και ούτι σε δενόπιον σου παζόν ότι κατεδιόχυσεν ο εχθρός την ψυχήν μετά πίνων σιν ισχίνη την ζωήν μεν νεκρούς αιώνος, μου εκαθίσαιμεν σε και Εμνήστην την ημερον αρχαίο μελέτησε εν πάση τη έργου σου, ένα πήμαση των χειρών σου μελέτών, διεπέτασα προσέντα χείρα μου με ψυχή μου ο Γιάννη δρό. Ταχύσα κουσών μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα. Μου. Μη αποστρέψει το σου, σοπε μου και ο μειωθήσω με τι καταβαίνουν σνησλάκον. Ακουστών με το πρωί του ελεόσου, ό,τι επισύμπιστα. Γνωρισών με κύριο οδόν ενωρεύσω με,τι προσέυρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρόν μου, Κύριε, εμπροσέ κατέφυγον, διδαξόν με του πίντο το θερημά σου, ότι ο μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιμαι εν γη ευθεία, εν και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι».